Στοίχη 32-44 Η Σταύρωσης του Κυρίου 32 44 η σταύρωση του κυριου 32 οταν δεν έβγαιναν από την πόλη, Ήβραν άνθρωπον από την κυρίνη καταγόμενων που ονομάζεται ο Σίμων Αυτόν υγκάρευσαν για να σηκώσει το σταυρό του επειδή ο Ιησούς δεν αντίχε πλέον να το βαστάζει μέχρι χρητέλους 33 Και αφού ήρθαν εις τόπον που ελέγεται Γολγοθά όνομα το οποίο μεταφραζόμενο σημαίνει τόπος κρανίου 34 του έδωκαν να πει «Ξίδια να με χωλήν, για να του φέρει κάποια νάρκωσιν και μη αισθανθεί πολύ τους πόνους της Σταυρώσεως και δυσκολευτούν οι Σταυρωταίες στην εκτέλεσή της». Και αφού το εδοκίμασε, δεν ήθελε να το πει. 35. Όταν δεν τον εσταύρωσαν, διεμήρασαν τα ενδύματά του ρίψαντες λαχνών. 36. Και κάθιντο και τον εφύλαταν εκεί. 37 και τοποθέτησαν επάνω από την κεφαλή του την κατηγορία του γραμμένην. Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. 38. Τότε σταυρώνονται μαζί του δύο ληστέ, ο ένας από τα δεξιά και ο άλλος από τα αριστερά του. 39. Εκείνοι δε που περνούσαν κοντά των ευλασφίμων και εκείνου με περιφρόνησην και κακίαντας κεφαλάστων, σαράντα λέγοντες, Συ που θα εκρήμνησες τον ναόν και εις τρει ημέρας θα τον οικοδομούσε σώσε τώρα τον εαυτό σου εάν είσαι Ιός του Θεού κατέβα από τον Σταυρόν κατά παρόμοιον δε τρόπον και οι αρχιερείς τον περιέπεσαν μαζί με τους γραμματείς και τους προϊστούς και τους φαρισαίους και έλεγον 42. άλλους έσωσε με τα αγυρτικά του θαύματα τον εαυτόν του δεν δίνατε να τον σώσει εάν είναι βασιλεύς του Ισραήλ του ευλογημένου δηλαδή λαού του Θεού, ας καταβεί από τον Σταυρόν και θα τον πιστεύσομεν. 43. Έχει στηρίξει τα ελπίδας του και την πεποίθησή του στον τον Θεόν. Ας γλιτώσει τώρα εάν πράγματι τον θέλει ο Θεός, διότι είπεν ότι είμαι Υιός του Θεού. 44. Το ίδιο δε και οι ληστές που εσταυρώθησαν μαζί του τον ύβριζαν.